Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριες Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 16 Μαΐου 2011 <Τις> Παίρνοντας αφορμή από την θεραπεία του παραλίτου από τον Κύριο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την σχέση της αμαρτίας με τη σωματική ασθένεια αλλά και γενικότερα την έννοια της θεραπείας που δεν εξαντλείται στα συμπτώματα αλλά προχωρεί στην ρίζα και στην αιτία. Είναι γνωστό και φανερό και πολλές φορές υπομένω ότι η αιτία και η βάση της ανθρώπινης κατάντιας είναι η αμαρτία που η αμαρτία ορίζεται ως αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής. Η αμαρτία ορίζεται ως απομόνωση ως κομμάτιασμα και εκδηλώνεται η αμαρτία με τρεις τρόπους σε τρία επίπεδα είτε σαν σωματική αρρώστια ή σαν διαπροσωπική δυσκολία ή σαν πνευματικό πρόβλημα. Αυτά βέβαια πολλές φορές δεν ξεχωρίζουν ούτε διακρίνονται. Γιατί σίγουρα η διαπροσωπική δυσκολία περιέχει και πνευματικό πρόβλημα. Τέλος πάντων είναι τρεις εκδηλώσεις βασικές και κεντρικές του χωρισμού μας από την ζωή από τον Θεό δεν συνεπάγεται βεβαίως ότι κάθε σωματική ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας της προσωπικής μπορεί να είναι και μια κατάσταση δοκιμασίας μια κατάσταση να φανεί η αρετή του ανθρώπου ή μπορεί να είναι δανείκη η κατάσταση. Δηλαδή, να ειναι δανεικη κατασταση δηλαδη να παιρνουμε το βάσανο και το σύμπτωμα της συμμαρτίας κάποιου άλλου. Γιατί ο άνθρωπος είναι μία ενότητα. Δεν είμαστε ξεχωριστοί ο ένας από τον άλλο. Το περιστατικό πάντως του παραλήτου δείχνει την ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου. Η χάρις του Κύριου δεν αφορά μόνο το σωματικό πρόβλημα αλλά αφορά τον όλον άνθρωπο. Ο Χριστός είναι Κύριος και των σωμάτων και των ψυχών. Η χάρη Του και στην ύλη και στο πνεύμα, είναι αδιαίρετες, δεν ξεχωρίζουν. Στην περίπτωση του παραλήτου η χάρη εκδηλώνεται αρχικά στο σωματικό πρόβλημα. Αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό ο Κύριος. Αυτό ζητούσε ο παραλύτως, αυτό έδωσε ο Κύριος και ανταποκρίθηκε σε αυτό αλλά δεν μένει μόνος αυτό και θα δούμε τι συμβαίνει. Ο Χριστός προχωράει μέσα από τη σωματική αρρώστια του παραλίτου στο διαπροσωπικό του πρόβλημα, στη διαπροσωπική του δυσκολία. Ρωτάει τον παραλήτο μια ερώτηση φαινομενικά αφελής ή περιτή του λέει θέλεις η γης γενέστο θέλεις η γενέστε με αυτό τον τρόπο προσπαθεί ο Κύριος να μπει βαθύτερα στο, πρόσω, στο πρόβλημα του παραλύτου γιατί ο παράλυτος στη συνέχεια θα βγάλει αυτό που είναι το πρόβλημα ποιο είναι Θέλω, αλλά άνθρωπο νου και έχω. Κύριε άνθρωπο νου και έχω. Δεν έχω άνθρωπο, είμαι μόνο. Αυτό ήταν το πνευματικό του πρόβλημα, που εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γιατί δεν έχω άνθρωπο, Γιατί δεν έχουμε άνθρωπο, Γιατί είμαστε μόνοι. <χω> Πάντοτε. Έχουμε και εμείς κάποια ευθύνη όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από κοντά μας. Μπορεί να φταίνει και αυτοί, αλλά πάντοτε και εμείς έχουμε κάποια ευθύνη. Συχνά κατηγορούμε Συχνά κατηγορούμε το περιβάλλον κάποιου αρεός του ή κάποιου ηλικιωμένου που τον αφήσαν στο περιθώριο και τον αφήσαν εικατελειμμένο και είναι εύκολο να νιώσουμε συμπάθεια για έναν αδύναμο άνθρωπο αλλά δεν είναι και τόσο όριμη η στάση αυτή γιατί μπορεί να διαπιστώσουμε ότι η αιτία ότι ένας άνθρωπος εγκαταλήφθη βρίσκεται και σε δική του ιδιορυθμία, σε δική του ιδιοτροπία, σε δική του εγκεντρικότητα, που έγινε φορτικός και κουραστικός στους άλλους σε σημείο που να ξεπεράσουν τα όρια τους και να μην μπορούν. Δεν πρέπει μόνο να βλέπουμε αυτό που φαίνεται. Είναι μια αφελής και ανώριμη προσέγγιση. Εκτός δηλαδή από την αποσία αγάπης που δεν γεννά αντοχές για να αποδεχθούμε κάποιον ιδιόρισμον άνθρωπο, σαφώς και η δική του συμπεριφόρα είναι τέτοια που απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά του. Άρα το ότι ο παράλυτος δεν είχε άνθρωπο ήταν υπεύθυνο. Ο άνθρωπος του Θεού είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Όλοι θέλουν να είναι κοντά του. Χαίρονται την παρουσία Του, είναι εύχαρης, είναι γλυκής, είναι ευγενής, είναι κοινωνικός. Ξέρει να εκτιμά τον άνθρωπο, ξέρει να σέβεται τον άνθρωπο. Επομένως, ο Κύριος με αυτό το ερώτημα αναδεικνύει το πρόβλημα που υπήρχε πίσω από την ασθένεια της σωματική, που ήταν και η ιδιοτροπία του που ήταν η απομόνωσή του στην οποία ήταν υπεύθυνο. και ήταν η έκφραση της αμαρτίας του πολλές φορές έχουμε προβλήματα και προσπαθούμε μέσα στα προβλήματά μας να το παίξουμε καημένοι και να δικαιωθούμε ο κάθε δυσκολεμένο δεν είναι και δεδικαιωμένος ο κάθε ταλεποριμένος δεν είναι και δικαιωμένος Πολλές φορές πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και πάσχομαι έχουμε και εμείς την ευθύνη μας ή πολλές φορές την κύρια ευθύνη. Κάποιος λέει ούτε δουλειά έχω, ούτε τα οικονομικά μου πάνε καλά, ούτε φίλους έχω, κανείς δεν νοιάζεται για μένα, κανείς δεν διαφέρεται για μένα. Πραγματικά έτσι είναι. Αν το ψάξουμε όμω, θα δούμε ότι ο ίδιο τα έφερε τα πράγματα εκεί. Δεν θα τον κατηγορήσουμε, αλλά ο ίδιος που είμαστε και εμείς σε αυτή τη μερίδα πρέπει να δούμε την πραγματικότητά μας, να δούμε την αλήθεια μας. Και δεν ξέπινουμε το πρόβλημα κάποιο κάποιος έρθει και μας δώσει πάρε αυτά τα χρήματα να ζήσεις και τέλειωσε τη ζωή σου και δεν έχει κανένα πρόβλημα ή κάποιος να μας πει πάρε αυτή τη δουλειά γιατί δούλεψε όσο θέλεις πάρε το σπίτι και πάρε και δίκα θύλους να χαίρεσαι δεν λύνεται το πρόβλημα αυτόν τον ανθρώπο γιατί είναι μέσα του αυτό που οδήγει στα πράγματα σε αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι η τύχη, δεν είναι η μοίρα του, δεν είναι ο Θεός. Είναι η δική μας επιλογή. Είναι η δική μας κατάσταση. Πριν λοιπόν να αρχίσουμε να κατηγορούμε τον Θεό ή τους γύρω μας ή το περιβάλλον μας ή την κοινωνία μας ή το σύστημά μας, πριν να μέσα μας τι συμβαίνει. Τις περισσότερες φορές η αιτία που οδηγούμεθα σε μια κατάσταση την οποία, για την οποία κλαψουριζόμαστε μυρολογούμε και μιζεριάζουμε, είμαστε εμεί οι υπεύθυνοι. Και τότε η αγωνία μας είναι να βρούμε άλλο αυτή αυτής της μα. μας. Αυτή είναι η πλέον ανώριμη συμπεριφορά. Μα αυτή την ια λοιπόν, θα μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος με τη συμπεριφορά του ανάγκασε τους γύρω του να τον εγκαταλείψουν. Γι' αυτό τον λόγο στο Συναξάρι της ημέρας λέει το εξής, χθες την Κυριακή. Έδειξε ο Κύριος εξαμαρτιών αυτό την της παραλύσεως επί, συμβέν, επί ασθένεια. Έδειξε λοιπόν ότι η αιτία της παραλυσίας ήταν η αμαρτία. Ασφαλώς όπως είπαμε όλες οι, οι αρρώστιες δεν είναι εξαμαρτίων μα. μας. Όμως και οι αμαρτίε και τα πάθη, τα πάθη μας φέρνουν τις διάφορες αρρώστιες η πλεονεξία δεν οδηγεί στην αγωνία στην ανασφάλεια στο άγχος όταν αγωνιάς ενώ έχεις να ζήσεις να εξασφαλίσεις άλλες δύο γενιές με τα χρήματα που θέλεις να φτιάξει. ή χωρίς λόγο δουλικά υποτάσεις μια ανάγκη να έχει λίγο παραπάνω από τον προηγούμενο χρόνο η αρρωσθένηση αν σου μειώθηκε 20% μισθό. και οδηγήσει σε μια στενοχώρια σε μια θλίψη και γίνεται αυτό κατάσταση ζωής συμβαίνει γιατί και προσευχή δεν υπάρχει και το κέντρο τη αναφορά μας δεν είναι ο Θεός αλλά είναι μια προσδιοριστη ανοησία που κρύβει παιδικές ασθένειες όμως αυτή η πλειονεξία σίγουρα θα σωματοποιηθεί κάποια στιγμή. Θα πειράξει το πεπτικό μας σύστημα. Θα πειράξει την πίεσή μας. Θα πειράξει την καρδιά μας. Θα φέρει ισχυαλγία. Δεν ξέρω κάτι από όλα θα φέρει. Η μνησικακία. Τι θα φέρει. Θα φέρει χαρά. Δεν είναι αυτή η πίκρα η εσωτερική που τα σπλάχνα μας τα διαλύει. Η μνησικακία κάνει καλό στον οργανισμό. Ή αφήνει αδιάφορη τη σωματικη υπόστασή μας. Δεν την επηρεάζει. Η γαστριμαρχία. Τριγλυκερίδια χωριστερίνη και κουλουπού. Τι κάνει αυτό. Κάνει καλό. Από πού έρχεται αυτό. Δεν είναι μια μορφή καταναλωτικής συμπεριφοράς. Δεν είναι μια φυγή του ανθρώπου και την πραγματικότητά του. Δεν είναι απέραν πνευματικό κενό που άρχεται ο άνθρωπος να το καλύψει πληρώνοντα τη γαστέρα του. Η ζήλια η καχυποψία φέρνουν την κατάθλιψη. Δεν φέρνουν ανάπαυση. Δεν εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. Και ζεις την απομόνωσή σου. Πώς θα το ξεπεράσεις αυτό με διάφορες μορφές ειδονής που στη συνέχεια χωρίς να υπάρχει πρόσωπο και σχέση θα φέρει τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις στη βάση τους έχουν την κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη την άρνηση της σχέσης την απομόνωση τον εγωισμό, η οργή η μία ανοχή όταν δεν χωνεύω τον άλλο το στομάχι μου θα πάθει έλκος κάποια στιγμή Πιθανόν. όλα αυτά λοιπόν είναι σε μία ενότητα και η σωματική μας υπόσταση επηρεάζεται από την συνολική στάση ζωής δηλαδή το πρόσωπό μας Πού κατευθύνει την ελευθερία του, τι θεωρεί ω ουσιαστική, ουσιαστική αξία και τι θεωρεί ο ζωή ο άνθρωπο, Πού επικεντρώνει τη χαρά του, Πού βρίσκει το νόημά του, Η δυνατότητα των ανθρώπων να ανεχθούν την ατέλεια των συνανθρώπων του μπορεί να έχει όρια. Αλλά του Θεού η ανοχή και την ανθρώπινη ατέλεια δεν έχει όρια. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος επειδή δεν έχει όρια η ανοχή του πλησιάζει τον, παραλ, τον παραλυτικό και ο Ιμνωδός βάζει λόγια στο στόμα του και λέει «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεβλημέ, και λέγεις άνθρωπον ου και εχώ» για σένα έγινε άνθρωπος έλαβε σάρκα και λες δεν έχω άνθρωπο όταν λοιπόν μας εγκαταλείψουν όλοι εξαιτία μα και είμαστε στην πτώση μας όλοι είναι απόντες παρόν είναι ο Κύριος και έχουμε άρα τη δυνατότητα τότε να απευθυνθούμε σε αυτόν. δεν θα ενοχληθεί δεν θα προσβληθεί είναι απειρόριστη η αγάπη του και η ανοχή του το σημείο λοιπόν της επιστροφής και της αρχής της θεραπείας της ύπαρξης μας του προσώπου μας είναι ο Κύριος. Όμως η θεραπεία που παρέχει ο Κύριος δεν αφορά μόνο το σώμα μας δεν το ξεχωρίζει αλλά αφορά και την ψυχή. Δεν μπορεί σε μία θεραπεία του σώματος να αποκλείεται η ψυχή. Να δούμε τώρα και ξεκινούμε στο πιο ουσιαστικό μέρος. Δεν μπορεί ο Κύριος να απομακρύνει τα συμπτώματα της παθολογίας του σώματος χωρίς να απομακρύνει τα αίτια που είναι τα πάθη της ψυχής. Ποτέ ο Κύριος δεν έκανε θαύμα θεραπεύοντας ασθενή χωρίς να μην θεραπεύει και το αντίστοιχο πνευματικό πρόβλημα και προχωρούσε μέσα από το, σο, από το σύμπτωμα της αμαρτίας που εκφραζόταν σαν σωματική ε, ασθένεια και νόσημα προχωρούσε στην πνευματική δυσκολία προχωρούσε στο πνευματικό γεγονός προσπαθού, προχωρούσε στην αποκατάσταση της σχέσης μαζί του στην αποκατάσταση της διαπροσωπικής δυσκολίας δηλαδή τελικά η θεραπεία που παρήχει ο Κύριος είναι μια κατάσταση πλήρους ενότητος εν το προσώπο του με όλο τον κόσμο πρώτα με την ύπαρξή μας την ίδια πρώτα με τις δικές μας δυνάμεις σε μια ενότητα και συνέχεια με όλους τους ανθρώπους με όλη την κτήση ο άνθρωπο που έχει αποκαθιστά τη σχέση του με τον Χριστό είναι συμφιλωμένος με όλου λοιπόν προσπαθεί, ε, ποτέ δεν θεραπεύει ο Κύριος ένα σύμπτωμα σωματικής νόσου αποκλείοντας ή αδιαφορώντας για την ψυχή. Η γνήσια λοιπόν θεραπεία δεν περιορίζεται στα συμπτώματα. Η θεραπευτική επέμβαση που περιορίζεται στα συμπτώματα και δεν περιλαμβάνει τα αίτια είναι μαγεία, είναι κομπογιαννητισμός. Αυτό που εμείς θεωρούμε σήμερα όλοι ως θεραπεία είναι η διαδικασία να σβήσουν τα συμπτώματα και να μην πονούμε. Χωρίς να προχώρουμε παραπέρα να δούμε την αιτία που γεννάει το πρόβλημα που βγάζει τα συμπτώματα. Δηλαδή, είτε μιλούμε για πνευματικό γεγονός είτε για σωματικό πρόβλημα, συνήθως προσεγγίζουμε συμπτωματικά το ζήτημα. Μιλούμε δηλαδή για μια συμπτωματική θεραπεία. Δηλαδή, να βρούμε έναν τρόπο να, ξε, να ξεχάσουμε τον πόνο μας να ξεχάσουμε τη δυσκολία μας και όχι να βρούμε την αιτία που τα προκαλεί για να θεραπευτεί το πρόσωπό μα. Όταν ζητούμε από τον κύριο την χάρη του για να, θερα... για να μας θεραπεύσει τις αρρώστιες ή να μας ευλογήσει τα υλικά αγαθά και την υλική ναυθονία χωρίς όμως να θεραπεύσει την ψυχή μας χωρίς να κάνει την καθαρτική του επέμβαση στην ψυχή μας τότε αυτό που στην ουσία ζητούμε δεν είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας, αλλά έναν θαυματοποιών ένα μάγο. Και ο σύγχρονος άνθρωπος τέτοιων θεών θέλει και τέτοια εκκλησία παραδέχεται. <coughs> Την εκκλησία που είναι αποτελεσματική. Δηλαδή να έχω ένα πρόβλημα, να μου διαβάσουν μια ευχή και να λυθεί το πρόβλημα μου. Δηλαδή παραδέχουμε ένα πνευματικό, που θα έχω ένα ζήτημα και θα πάω να μου δώσει μία συνταγή και κάνοντας το α ή το β την α ή τη β ενέργεια μάλιστα χωρίς λόγο μια άλλο ενέργεια να μου λυθεί το ζήτημα χωρίς την δική μου συμμετοχή και επίγνωση όμως οι θεραπευτές οι μάγοι τα χάπια τα τεχνάσματα οι διάφορες ασκήσεις χαλάρωσης οποιασδήποτε μορφής προσωρινά ανακουφίζουν τον άνθρωπο και όταν φύγει η ενέργειά του, τότε έρχεται το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση και φέρνει μεγαλύτερη απόγνωση στον άνθρωπο όπως είναι η ηρωίνη την παίρνει, παραμεθιάζεσαι, ξεχνιάσαι και μόλις φύγει η ενεργειά τη ο άνθρωπος βυθίζεται σε μια κατάσταση απογνώσεως και με αγωνία ψάχνει την επόμενη δόση. Αυτή, λοιπόν, η, αυτό το ήθος υπάρχει σε όλες τις μορφές θεραπευτικής στις οποίες δεν προχωράει στην ρίζα του προβλήματος. Για αυτό τον λόγο στην εποχή μας υπάρχει μεγάλη άνθηση σε αυτό τον τρόπο θεραπευτική. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί θεραπευτές που ξεπερνούν τα όρια μιας σωματικής επέμβασης και δίνουν και μια στάση ζωής. Είτε με τη μορφή δύο ενέργειες βάζοντας το χεράκια μου και δίνω το πρόβλημα του ανθρώπου είτε κάνοντας κάποιες ασκήσεις και βρίσκω τον εαυτό μου και χαλαρώνω και μπορώ να αποδέχομαι το πρόβλημα είτε με μια διατροφική συνήθεια που καταντάει η μανία όλα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα όταν όμως γίνεται μια στάση ζωής και ορίζεται αυτός θεραπεία του όλου του προσώπου του ανθρώπου ε, δεν είναι θεραπεία αυτό απαιτεί λόγο, απαιτεί επίγνωση πρέπει να καταλάβω την καρδιά μου τι συμβαίνει απαιτεί πρωτίστως την θυσία του εγώ μου που αυτό κανείς δεν θέλει το δει γιατί όταν μου πει κάποιο τι ασκήσεις να κάνω πόσες αναπνοές να παίρνω πόσα λεπτά να κρατάω την αναπνοή μου και πώ θα βάλει τα χεράκι του πάνω κουμπώντας μη κάνοντας διάφορα μαγικά πράγματα αυτό εμένα δεν θα με ταπεινώσει ποτέ ίσα ίσα χωρίς κόπο θα μου το πρόβλημα κάτι που το ευχαίρε δεν μου το έφερε ο εγγιασμός δεν μου το έκαμε η Θεία Κοινωνία δεν μου το έφερε τι ζητούμε τελικά να περνάμε καλά χωρί προσωπικό κόστος χωρί εσωτερική αλλίωση και αυτό που έχει το πρόβλημά του θα ήταν πολύ μισάνθρωπο αν ο Χριστός απομάκρυνε τα συμπτώματα χωρίς να θεραπεύει την παθολογία που τα προκαλεί. Ωραία, κάποιος έχει κανότητα και στην εποχή μας τέτοιους ψάχνουμε... Ανθρώπους με μεταφυσικές ικανότητες και σε όλοι πάτερ πάρα πολύ μικρά βρήκα ένα άνθρωπο ο οποίος λέει, θεραπεύει και μου κάνει τίποτα γιατί πρέπει και χρήματα άρα είναι το Θεό δεν πρέπει χρήματα και είναι το Θεό η, η, η, η καινοδοξία που πράττει κανεί που τον έχω, έχω θεό δεν είναι χρήματα όταν λοιπόν κάποιο μου, μου, μου, μου, μου, μου φέρνει μια λύση αλλά δεν με βρει σε μια επαφή με την καρδιά μου να δω τι συμβαίνει δεν είναι ένα πρόβλημα Δεν έχει κόστος αυτό Ψάχνω λοιπόν θεραπευτές Που με έναν μαγικό τρόπο Χωρίς πόνο εσωτερικό Χωρίς επίγνωση Θα μου λύσει το πρόβλημα Αυτό μετά θα μου φέρει μια Διάθεση απόλυτης Εμπιστοσύνης σε αυτόν τον άνθρωπο Που θα είναι ο Θεός μου Και ό,τι μου πει Θα το έχω για μένα Εντολή θεϊκή. Αν μου πει αυτό ο άνθρωπο όμω κάποια στιγμή, πρόσεξε τον τάδι άνθρωπο γιατί είχε αρνητική ενέργεια, θα βγάλω κακία για αυτόν τον άνθρωπο ή όχι. Θα βγάλω αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο ή όχι. Και άρα αυτοί οι άνθρωποι μου καθορίζουν. Πρόσεξε, έρχονται με έναν πολύ τρόπο. Πρόσεξε που πα, με ποιου μιλά και πώ συμπεριφέρεσαι. Με οδηγεί στην απομόνωση. Με οδηγεί στην ακινωνισία. Με απομακρύνετε την προσευχή. Λοιπόν, σαφέστατα και ο πνευματικός από αδελφός που θα διακονήσει μέσα από το σώμα του Χριστού την Εκκλησία Σωτηρία μπορεί να γίνει που τον λατρεύνουν ω Θεόν υποτασσόμαστε χωρίς βούληση με ένα μαγικό τρόπο. Η έννοια τη δεν έχει την έννοια μιας παράλογης υποταγής. Αλλά υποταγή οφείλεται με την έννοια ότι ο πνευματικό μου διερμηνεύει όχι τη δική του ανάγκη, τη δική του ιδιοτροπία ή το δικό του θέλημα, αλλά μου διερμηνεύει στην πράξη το θέλημα του Θεού. Σαφέστατα μπορεί να γίνει. Και μάλιστα ο πνευματικός μπορεί να είναι αυτός που θα μου κρύψει τον Χριστό, το πρόσωπο του Χριστού. Ότι υπάρχει, όταν υπάρχει προσωπολατρία, τι είναι παρά μια ε, διαδικασία όπου κρύβουμε με τον Θεό από τον άνθρωπο και βάζουμε άλλο πρόσωπο πάντως αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι τα συμπτώματα έχουν σωτήριο λόγο φανταστείτε μια ασθένεια που δεν έχει συμπτώματα οδηγεί στον θάνατο τα συμπτώματα λοιπόν <coughs> έχουν μια θεραπευτική δύναμη γιατί είναι τα καμπανάκια που μου υπενθυμίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά και δείχνουν ότι υπάρχει μια παθολογία που πρέπει να φέρει την κατάλληλη αγωγή. Είναι πραγματικά ολέθριο το να θέλουμε να αποσιωπούμε το πρόβλημα θεραπεύοντας τα συμπτώματα και ζητώντας μια μαγική συνταγή γιατί έτσι αυτοί οι φαινομενικά φιλάνθρωποι θεραπευτές μας οδηγούν εκ του στην απώλεια και στον θάνατο. Απεργάζονται την απώλειά μας γιατί μας αφήνουν να όταν λοιπόν σου λένε μην ψάχνεις περισσότερο εγώ έχω την λύση τότε αφήνουν την παθολογία μας να λειτουργεί αφήνουν το πάθος την αιτία τη ρίζα του προβλήματος να υπάρχει μέσα μας εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να ταράσετε κάτι μέσα μας όπως ο παράλυτος ήθελε να ταραχθεί το είδωρ και να τελειώνει ιστορία αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ταραχθεί, να συνταραχθεί ο εσωτερικός μας κόσμος για να μπορέσουμε κάτι να δούμε και κάτι να γίνει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας, που σημαίνει την προστατεύω από το ψέμα, την προστατεύω από το κενό, την προστατεύω από τα πάθη. Η χριστιανική πίστη στηρίζεται σε κάτι πολύ βαθύτερο. Η χριστιανική πίστη βασίζεται στο βαθύτερο λόγο των πραγμάτων. Δεν μένει στην επιφάνεια, δεν μένει στο σύμπτωμα. Αναζητεί το βαθύτερο λόγο των πραγμάτων. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έννοια του υποσυνειδίτου. Δεν υπάρχει μόνο το συνειδητό ή το υποσυνειδητό, υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο που ξεπερνάει αυτά τα μέτρα. Είναι ο βαθύτερος λόγος των πραγμάτων που είναι ο λόγος του Θεού στα πράγματα, στη ζωή μας και στα γεγονότα μας που φέρει την ύπαρξή μας, όπως είπαμε και πριν, σε μία ενότητα. Τι σημαίνει, η γνήσια πίστη, λοιπόν, δεν απομακρύνει απλώς τα συμπτώματα, αλλά προσκαλεί την χάρη του Θεού, που μόνη της δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει τρόπο ζωής που προκαλεί τα δυσάρεστα συμπτώματα. Λοιπόν, τι δυνατότητες έχουμε, Έχουμε το σημαντικό πρόβλημα, έχουμε τη διαπροσωπική δυσκολία και έρχεται κάποιος και σου λέει θα κάνεις αυτά τα πράγματα και θα βρεις την υγειά σου. Ωραία, βρήκα την υγειά μου. Κάτι μέσα όμω δεν άλλαξε. Ο τρόπος ζωής μου, που ήταν η αιτία που γέννησε αυτή, τη δυσκολία δεν έχει αλλάξει. Πώς μπορώ να γνωρίσω τον τρόπο ζωή μου. Α, έρχονται άλλοι άνθρωποι που μπορούν να δουν διαφορετικά το πράγμα και μου, με αναλύουν και μου λένε έχεις αυτό το πρόβλημα έχεις αυτό το πρόβλημα διόρθωσέ το κατάλαβε τον εαυτό σου αλλά πως να γίνει και αυτό το πράγμα και ποια γνώση είναι αυτή του εαυτού μου υπάρχει ένας άλλος λοιπόν τρόπος η χάρις του Θεού η πίστη αυτό είναι η πίστη γεννά την αναφορά προς των Χριστών και αναφορά προς τον Χριστό είναι η σύντονη προσευχή που όλος μου ο εαυτός, όλη μου η ύπαρξη, όλη μου η ψυχοσωματική ενότητα όλο μου το είναι προσπίπτει στο έλεος του Θεού με ποια διάθεση, με διάθεση ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα έχω τα χάλια μου και ζητώ το του Θεού στο βαθμό που ανοίγεται η καρδιά μου στον Θεό, τότε έρχεται η χάρη του Θεού να με αλλάξει. Να αλλάξει τον τρόπο ζωής μου που μου γεννά αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Μπορούμε να ακούμε διάφορα πράγματα. Μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα. Μπορεί να καταλαβαίνει το μυαλό μας διάφορα πράγματα. Άλλο όμω να ζούμε. Άλλο να κοινωνούμε άλλο να μας αφαιρώνει η χάρη του Θεού άλλο να μας αλλάζει τα φώτα η αγάπη του Θεού τότε γίνεται κάτι μέσα μας που ξεπερνάει τη σκέψη και το συνέβημά μας και τότε έχουμε άλλη όραση άλλη ακοή άλλες αισθήσει και άλλη αντίληψη ζωής και τότε γίνεται η ζωή μας μία αποκάλυψη μέσα από το πρόσωπο του Χριστού αλλάζει μορφή ο κόσμος καταρχή αλλάζουμε μορφή εμείς μέσα μας αλλάζουμε εσωτερικό κόσμο και άλλοι άνθρωποι έχουν άλλη μορφή η ζωή μας αλλάζει δεδομένα αλλάζουν τα κριτήρια ζωής αλλάζουν οι αξίες ζωής αλλάζει η αντίληψή μας τι θεωρούμε και καλό και κακό τι ζημιά κέρδος, τι χαρά η λύπη τι φως ή τι σκοτάδι αυτό δεν μπορεί κανείς να μου το δώσει Όσο έξυμνος κι αν είναι Όποια μέθοδο και αν μου έχει μάθει Εμένα δεν μου είναι αρκετό για παράδειγμα Να μην έχω παλινδρόμηση Ή να μην έχω πίεση υψηλή Ή να μην έχω κατάθλιψη Πιο σημαντικό είναι να βρω νόημα στη ζωή Πιο σημαντικό είναι να μπορώ να αγαπώ Πιο σημαντικό είναι να βρω τη δυνατότητα να νικηθεί ο θάνατος μέσα μου Δηλαδή να υπάρξει μέσα μου μια αίσθηση ζωής που με απομακρύνει από έναν υπαρξιακό μετεωρισμό. Γιατί αν το σώμα μου είναι καλά, αν η ψυχική μου ισορροπή είναι τέλεια, αν στην τράπεζα έχω τις, τα, τα, τα χρήματά μου και μπορώ να ζήσω δεν μέχρι να πεθάνω, αν έχω δύο αυτοκίνητα, ένα σπίτι, δύο και μια βαρκούλα να περνάω στη Χαλκιδική τα καλοκαίρια μου, αλλά εν τότες δεν ξέρω γιατί ζω Και, είμαι και μετεορι... ζω έναν μετεωρισμό στην ύπαρξή μου και Μπροστά στο μυστήριο του θανάτου είμαι χαμένος Και δεν ξέρω πού πάω και πού έρχομαι τι είναι Αυτό ποιος θα μου το δείξει Ποιος σοφός θα μου το δείξει Δεν μου είναι αρκετό να μάθω ποια είναι η θετική και ποια είναι η αρνητική ενέργεια Δεν μου είναι αρκετό πόση ώρες να, να εισπνέω και να εκπνέω μου είναι πολύ πιο σημαντικό κάτι άλλο να μου πούν πού είναι ο Θεός και πως μπορώ να αναφέρω στον Θεό και πως μπορώ να τσακωθώ με τον Θεό και πως μπορώ να γίνω φίλος με τον Θεό. Αυτό είναι ο βαθύτερος λόγος της ζωής, ο βαθύτερος λόγος των πραγμάτων που αυτό είναι η δική μου συμμετοχή και τώρα απαντούμε σε ένα άλλο ερώτημα πάρα πολλές φορές το ερώτημα «Ε πάτερ και πως θα γίνει αυτό» Πάτε και πώ θα γίνει αυτό ο άνθρωπο να ζήσει τον Θεό. Να, από τα συμπτώματα. Από την κατάντια. Απλώ αντί να πάμε στο Θεό, πάμε σε ψευδοθεραπευτέ. Πάμε σε τσαρλατάνου. Δική μα η ευθύνη είναι. Όταν έχουμε τα διέξοδά μα, όταν έχουμε του φόβου μα, όταν έχουμε την ταλαιπωρία μα, έχουμε τη δυνατότητα ή να στραφούμε στον Θεό ή να κάνουμε Θεό κάτι άλλο. Αυτή είναι η επιλογή μα. Είναι η ευθύνη μα. Ο Θεό μα έδωσε την ευκαιρία. Και οι μεγαλύτερε ευκαιρίε μα είναι ο πόνο μα. Οι μεγαλύτερε ευκαιρίε είναι τα βασανά μα. Οι μεγαλύτερε ευκαιρίε είναι τα συμπτώματα τη ίδια τη παθολογία μα. Δέστε ευλογία που δίνει ο Θεό. Κάνουμε αμαρτίε και αυτέ οι αμαρτίες παίρνουν τα συμπτώματα και αυτέ οι είναι αυτά που μα θεραπεύουν. Όσο λοιπόν υπάρχει μια κοινωνία που θέλει να με κάνει να ξεχάσω τον πόνο μου, είναι πιο επικίνδυνη κοινωνία. Όσο υπάρχει κοινωνία και πολιτισμό που υπόσχεται. Την απουσία του πόνου, τη λύθη του θανάτου, είναι η πιο εγκληματική κοινωνία. Είναι η μεγαλύτερη κρίση που μπορεί να περάσει ο κόσμος. Γι', αυτός, γι αυτό όλε οι μεθοδεύσεις και οι είναι πρώτα. Πεινά, μετά, μετά τον πόλεμο και όλα αυτά, υπήρχε το πόλεμο του πόνου. Και φάτε, φάτε, φάτε. Τώρα φάγαμε καλά. Πρέπει να περνάμε ευτυχισμένοι. Η δονή. Πώς να ευχαριστηθούμε τη ζωή, Και τώρα η δική διαφήμιση, η προβολή. Πώ να περάσουμε ευχάριστα. Και μετά από όλα αυτά, επειδή αυτό το ευχάρισε, βρήκε κάποιε ταλαιπωρίε σωματικές, να βρούμε τρόπου πώ να περάσετε τη ζωή σα χωρί να γερνάτε. Να περνάμε, να ζούμε 120 χρόνια και χωρί να νιώθουμε γέροι. Μα πρέπει να περάσουμε και από τα αγερατιά. Δεν γίνεται. Με σοφία τα κάμε ο Θεό. Μα έφερε μικρού για να έχουμε ανάγκη κάποιου άλλου και να μάθουμε το μυστήριο τη ταπεινώσεω και τη αγάπη. Φανταστείτε να γεννιόμασταν μεγάλοι χωρί ανάγκη κάποιου. Ποιο θα μα αγάπη. Δεν είναι το φάκελο που θα σου δώσετε σε σου, είναι η αγάπη που θα σου δώσετε σε σου. Άρα, αν δεν έχει πάρει αγάπη, πώ θα δώσει αγάπη. Και όταν γερνάμε, είμαστε εξαντλημένοι πριν τον τάφο να λέμε Ήμαρτο. Αν πα μια χαρά στον τάφο, πώ θα πει το Ήμαρτο, πώ θα σωθεί. Είδατε πόσο πονηρή είναι η κοινωνία και ο πολιτισμό μα. Είναι αντίχρηστο πολιτισμό. Και όταν τελείωσαν όλα αυτά τα πράγματα και τα φάγαμε όλα. Ήρθε καπάκι απόγνωση. Τα φάγατε όλα, αλλά ήταν δανεικά. Τώρα χρωστάτε κιόλα για να ξεχάσουμε σαν την απόγνωσή μα ότι υπάρχει ο θάνατο που πρέπει να ετοιμαστείτε. Φάτε, φάτε, φάτε. Δικά σα είναι, χαρείτε Και μα λέγανε δικαιούστε για αυτό γιατί είστε καλοί και όμορφοι. Κάντε διακοπέ. Και πίσω μα είπε ότι με κάρτα τα πήραμε όλα αυτά. Με 3% με 5%. Ήταν ευκαιρία το δάνειο και φτάσαν σαν φορτωμένοι κάρτες. Και ήταν δανεικά όλα αυτά τα πράγματα. Να πούμε μερικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Για παράδειγμα έρχεται κάποια γυναίκα και σου λέει το παιδί μου είναι 17 χρονών, 16 χρονών και έχει ψυχολογικά προβλήματα. Πάτερ πιστεύετε στο μάτι η πρώτη ερώτηση που σου κάνω όχι στο αυτή πιστεύω <Κι> τι θέλω να πουν ότι δηλαδή εσύ πιστεύεις πάτερ μου ότι θα είναι μια άλλη ενέργεια που προκάλεσε το πρόβλημα στο παιδί μου <Κι> για να διαβάσει μια ευχή για να κάνει μια καλή ιστορία <Κι> ή πάτερ το παιδί μου είναι άχριο κάτι άλλο το επηρεάζει δεν ήταν έτσι να σου φέρω ένα φανελάκι να το διαβάζω βάλεις κάτι μια για τράπεζα <Κι> αν θέλει κανεί φανελάκι έχουν κάτι μια για τράπεζα Δηλαδή, με μια ευχή μαγικά λύνεται το πρόβλημα. Γιατί το λέει αυτό η μάνα, Γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι η αιτία που το παιδί ψυχολογικά προβλήματα είναι ότι δεν έχει καλή σχέση με τον άντρα της. Αρρώσει το παιδί μου. Μα το παιδί γιατί αρρωσταίνει, Γιατί δεν υπάρχει αγάπη στο σπίτι. Και σωματικά και ψυχικά. Δεν θέλει κανεί να παραδεχθεί ότι η διαπροσωπική δυσκολία στην οικογένεια του ζευγαριού προκάλεσε το ψυχολογικό πρόβλημα στο παιδί. Και είναι πολύ πιο ανώδυνο ένα παπά να μάγο και χαρισματικό. Μάθαμε, Πάτρε, διαβάζει ευχέ. Ε, θα πάρουμε και 10 ευρώ, 20 ευρώ, να το βολευτούμε κι εμεί. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Κέλνει το πρόβλημα, αλλά δεν είναι εκεί η αιτία. Η είναι κάπου αλλού που δεν θέλει να δει κανείς. Η αιτία βρίσκεται στο γεγονό ότι δεν θέλει να δει κανεί τη δική του ευθύνη, προσωπική ευθύνη. <χε> μα πάτε τον πήραμε και σε κάποιον άνθρωπο που ξέρει από όλα αυτά ο οποίος τον διάβασε, είχε και εικόνες και του βάλει ένα λάστιχο, τον βάλει νερό μέσα και τον ξέπλυνε, ξέρω τι έκανε, κάτι έχει και κάτι βγει τι γίνεται τέτοια πράγματα μα μας ακούμε <χε> όταν δεν βολευτεί τον παπά θα τρέξει τον μάγο και αλίμονα μόνο ο τον κάνει καλά γιατί ποτέ δεν θα δουν το πρόβλημά τους ότι είναι η διαπροσωπική δυσκολία που γέννησε αυτή την κατάσταση. Να δούμε και άλλα ζητήματα πώς αγνοούμε την αιτία και επιμένουμε στο σύμπτωμα. Η απλιστία και, κατα... και η κατανάλωση οδηγεί στη χρεκοπία. Έρχονται άνθρωποι και σου λένε «Αχ Πάτερ, είμαι πολύ αποδοτευμένος, έχω κάρτες, έχω δάνεια, μένε. τι κάρτες και δάνεια, Πάτερ η κρίση φταίει, Πώ φταίει η κρίση, να πήραμε δάνειο σύμφωνα με τους παλιούς μισθού που είχαμε και τα βγάζαμε ίσα ίσα και τόλοι θα κοιμήσουν μέσα και τα βγάζω πέρα, αυτό φταίει ή ότι έφτασες στο αμήν τα δάνειά σου, Παίρνει δύο ευρώ, γιατί πήρες σπίτι διδητώντας χίλια εκατό δάνειο». Πώ θα βγάλει με τα 900 και τώρα που γίνεις 1500 κλαίγεσαι. Φταίει το σύστημα ή η απληστία μας. Δηλαδή πώ θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Να κάνεις μια απεργία, να κάνεις μια διαδήλωση, να κάνεις κάποιε ευχές, να βρει και άλλη δουλειά. Και να αυξηθεί το ποσόν του και τότε το πρόβλημά του. Η απληστία του, η αδιακρισία του. Δεν. Πώς θα αντιμετωπίζετε. λέει κάποιο έχω άγχος. Γιατί ζωρίζουμε οικονομικά. Το είπαμε και πριν. Αλλά γιατί είσαι ο οικονομικός άνθρωπος Γιατί έχει πολλές απαιτήσει. Οι ανάγκες Είναι ανάλογα με τι απαιτήσει. Κάποιος βολεύεται σε ένα σπίτι Με 400 ευρώ Άλλος 1000 ευρώ δεν του φτάνουν το ενίκιο Και αγχώνεται Αυτό Τι φταίει Τι φταίει Φταίει ότι δεν πάει καλά η δουλειά του Γιατί η κρίση Το γεγονό ότι ο ίδιος δεν είχε οργανώσει σωστά τη ζωή του γιατί δηλαδή πρέπει να βρει τις αιτίε που είχε αυτές τις ανάγκες ποτέ δεν θα το αγγίξει και αν κανείς τον ενοχλήσει εκεί θα γίνει η επανάσταση. Υπάρχει σύγκρουση. Η απομόνωση φέρνει την κατάθλιψη και αυτό είναι αποτέλεσμα της εγωκεντρικής συμπεριφοράς. Η εγωκεντρική συμπεριφορά τι Εκδηλώσει έχει Πρώτον, ο άνθρωπος θέλει να είναι κυρίαρχος Να είναι το, το κέντρο του κόσμου Το κέντρο της παρέα. Να επιβάλλονται οι ιδέες του και οι απόψεις του Και όποιος διαφωνεί μαζί του είναι εχθρό. Όποιος διαφωνεί μαζί του γίνεται σύγκρουση Υπάρχει αδυναμία διαλόγου και επικοινωνία. Υπάρχει μία παρερμηνεία των λόγων. Όταν δηλαδή έχεις την βεβαιότητα μέσα σου για κάποια πράγματα ή έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο σε μία σχέση ο άνθρωπος θα σου πει κάτι διαφορετικό που μπορεί να είναι όχι ευχάριστο για σένα τότε γίνεται εχθρός και η καχυποψία του ανθρώπου και η δυσαρέσκεια που έχει ο άνθρωπος και η οργή που νιώθει μέσα του τον κάνει να ερμηνεύει τα λόγια του άλλου τις προθέσεις του άλλου τις διαθέσεις του άλλου όπως ο ίδιος θα ήθελε όπως, θα ήδη, όπως θα, ο ίδιος θα επιθυμούσε και θεωρούμε φίλους μας Αυτούς μόνο που μας λένε ωραία λόγια, που μας δαντεύουν, που μας χαϊδεύουν. δίποτε θα μας επισημάνει κάτι διαφορετικό, τότε βγαίνουν τα μαχαίρια. Ποια είναι η θεραπεία? Η θεραπεία που επιλέγει ο άνθρωπος λέει, εγώ καλά ήμουν μόνος μου έμπλεξα με αυτούς τι ήθελα και με ταράξανε θα να ξαναποσυρθω στο ταμείο μου γιατί καλύτερα εκεί όπως λέει ο Κύριος να προσεύχομαι και αποσύρεται ξανά ο άνθρωπος στην απομόνωσή του που δεν είναι απομόνωση ασκητική κατά Θεόν είναι απομόνωση εγωιστική μια απομόνωση που δείχνει πληγωμένων εγωισμών και σε άλλες περιπτώσεις τότε λέμε γιατί επεμβαίνεις στη ζωή μου σε ρώτησα γιατί θέλεις να έχεις γνώμη για μένα Ορθός. γιατί ευλογε μείνα να ανακατεύεσαι μαζί του έκανες λάθος δεν πρέπει να ανακατεύεσαι αν δεν σε ρωτούνε ένα δεύτερο εσύ όμως γιατί τόσο πολύ ενοχλήθηκες Ο άλλος κακός επενέβη στη ζωή σου εφόσον δεν τον ρώτησε. Εσύ όμως γιατί τόσο πολύ ενοχλήθηκες Γιατί τόσο πολύ ενοχλούμεθα Γιατί προσβαλόμαστε τόσο πολύ Γιατί έχουμε κακό λογισμό για τις προθέσεις του άλλου ανθρώπου Γιατί πάντα έχουμε τη σιγουριά του κάποιο κάποιος λέει κάτι που δεν ευχάριστο Το λέει από κακή πρόθεση γιατί δεν καθόμαστε λίγο ειρηνικά να ακούσουμε αυτό που υπόθηκε. Δεν ακούμε, ακούμε μόνο τα αυτιά μα. Ακούμε μόνο τα ευχάριστα. Κάτι που δεν είναι ευχαριστώ, κλείνουμε τα αυτιά μα. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο άλλο είναι εχθρό μα. Αυτό τι κρύβει, θα πει κάποιο: Έπαθα τόσα στη ζωή μου. Δεν εμπιστεύουν του ανθρώπου. Έπαθε κάποτε, συνεχίζει να παθαίνει. Γιατί δεν ξέφυγε από αυτό το κάποτε γιατί δεν υπάρχει μέσα μας η αγάπη του Θεού όλα τα πράγματα τα αναλύουμε ψυχολογικά και κοσμικά δεν βάζουμε το Λόγο του Θεού δεν βάζουμε την αγάπη του Θεού και τελικά τι εννοούμε σχέση τι εννοούμε αδελφών ποιον εννοούμε αδελφό μας τι εννοούμε σχέση Α, να πάμε κάπου να φάμε και να περάσουμε καλά να πάμε κάπου, να πάμε διακοπές και να πράσουμε όμορφα και να συζητήσουμε όσα θέματα στα οποία συμφωνούμε στα άλλα μην τα συζητάμε ας συμφωνήσουμε τη Δευτέρα να μιλάω εγώ και την Τρίτη εσύ <Κι> μα είναι δυνατόν να είναι σχέση αυτό το πράγμα είναι δυνατόν να είναι επικοινωνία αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να αναχθούμε κάτι άλλο είναι λοιπόν αρρώστια πάντα να βρίσκουμε κάτι για να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Να βρίσκουμε πάντα, να είμαστε πάντα σε στάση άμυνας. Και όταν μας λέει κάποιος κάτι αμέσως, το παίρνουμε προσωπικά. Υψώνουμε τα τείχη μας, υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και αρχίζουμε να βλέπουμε φαντάσματα. Και να νομίζουμε ότι διαρκώς όλοι ασχολούνται μαζί μας και όλο εμά καταδιώκουν και όλο εμά επιβουλεύονται και όλο εμά ματιάζουν. Γι' αυτό τελευταία και εγώ θα αισθάνομαι αναβούλε. <laughs> τι αρρώστια λοιπόν είναι να το παίζουμε αδικημένοι και θύματα. Λοιπόν, κάποιο σου λέει Με ματιά ξανεδιάβασα μια φύση. Θα σου διαβάσουν μια φύση, αλλά όλο εσένα ματιάζουν. Μόνο εσένα βάλα στο στόχο βρε παιδί μου. Μόνο εσένα δικούν. Πάντα δικημένο είσαι. Τι κλαψούρισμα είναι αυτό, τι εγωισμός είναι αυτό το πράγμα να θεωρήσει ότι είσαι τόσο που όλοι ασχολούνται μαζί σου αυτό που θα μην το θεραπεύσει κανείς μόνο εμείς αν θέλουμε και αν αποδεχθούμε τον σκληρό λόγο που θα ακούσουμε που θα προσβάλλει αυτή την ιδιοτροπία μας και αυτή την ιδιορυθμία μας Ένα τέτοιος άνθρωπος που είναι εύθυκτος και ζει στην παραζάλι τη φαντασία ότι όλοι τον επιβουλεύονται αν του μπει σιγά, μεγάλε, τι είσαι εσύ και μαζί σου, θα γίνει σου μεγάλε εχθρό του. Αχ, πότε δεν με καταλαβαίνει, σου λέω. Δεν με καταλαβαίνετε, πότε ποτέ, ποτέ δεν με ακούσατε πραγματικά. Γιατί ήθελα να απαντήσουμε σε αυτό που ρωτούσε και όχι αυτό που ήταν το πρόβλημά του. Ο κόσμο θέλει να απαντούμε σε αυτό που ο ίδιο θέτει ω πρόβλημα και όχι αυτό που είναι αληθινά το πρόβλημά του. Τότε δεν το καταλαβαίνουμε μήπως ο ίδιος καταλαβαίνει τον εαυτό του όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την αίσθηση ότι είναι θύμα σταδιοδρομήσεις σε αυτό και μετά το πτυχίο πάρει και μεταπτυχιακά και πάρει και διδακτορικό τότε θα θα γίνες ιδιόρθ, ιδιόρθιμος απομονωμένος το λένε και λένε; μπακούρι λοιπόν αυτός λοιπόν ο άνθρωπος στο τέλος θα τρώγεται με τα ρούχα του δεν θα τρέφεται πραγματικά με αληθινές σχέσεις θα είναι κάτι σαν τους ανθρώπου εξουσίας ξέρετε το πιο δυσάρεστο του ανθρώπου είναι εξουσία είτε είναι επίσκοπος είτε είναι αρχιεπίσκοπος είτε είναι πρωθυπουργός υπουργός κανείς δεν λέει την αλήθεια όλοι το γλύφουν και το λένε ψέματα και όλοι παρακάλλουν να πεθάνει <Κι> για να πάρει τη θέση του αυτό λοιπόν τι σχέση μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί εύκολα να έχει αληθινές σχέσει δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα τα πράγματα. Ο τέτοιο άνθρωπος λοιπόν που θα οδηγηθεί στην κατάθλιψη. Και αυτή η κατάθλιψη μπορεί να φέρει και σωματικά προβλήματα. Πώς λυνεται λοιπόν το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου με φιές. Με ευχολόγια, ασφαλώ με ευχέ, εφόσον είναι προσευχή αληθινή και προσευχή μετανία και συντριβή. Αν όμω δεν είναι τέτοιου είδου προσευχή που λέμε, Τι σημαίνει προσευχή συντριβή, Συντοπεί ο άνθρωπο το πρόβλημά του, καταλαβαίνει την ευθύνη του, καταλαβαίνει τα διέξοδα του και συντριβή, ενώ από τη δικαιοσύνη του του Θεού, τότε ναι, θα ενεργήσει, θα αρχίσει κάτι να αναστέλλεται, κάτι να παίρνει την αντίστροφη πορεία. Αν όμω νιώθει δικαιωμένο των εαυτόν του, μέσα στην αίσθηση ότι αδικήθηκε από τη ζωή και ότι αυτός τελικά τον συγχώρεσε με πολύ κόπο αλλά πάλι εξακολουθεί να νιώθει άγιος γιατί και τον αδικήσαν και τον συγχώρεσε με πολύ κόπο εννοήθησαν το πρόβλημα το ότι αυτός ο άνθρωπος θα θεωρεί ότι ο Θεός τον δοκιμάζει μέσα από την κατάθλιψη. Γιατί έκανε υπομονή σε αυτούς τους ανθρώπους. Ή ο πειρασμό είναι να τον προσβάλλει. Και θέλει μαγικές ευχές να φύγουν τα δαιμονικά, να φύγουν τα καταστάσεις, δώθησε ο Θεός δύναμη να ανεχθεί το πρόβλημα. Αλλά ποτέ δεν καταλάβει ότι το πρόβλημα του είναι αυτός του. Ο ποιμένας λοιπόν που θα υπηρετήσει την ίαση αυτών των συμπτωμάτων χωρίς όμως να προχωρήσει στο άγγιγμα της καρδιάς του ανθρώπου είναι ένας κοινό τσαρλατάνος. Και η εποχή μας κατά αυτόν τον λειτουργεί. Έχουμε, λέμε, οικονομική κρίση, για να το πούμε έτσι και πιο σύγχρονα. Τι θέλουμε εμεί να κάνουμε, τι όλοι περιμένουμε, για σκεφτείτε. Έχουμε οικονομική κρίση και μα στενοχωρεί όλου. Και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί η Ελλάδα με αυτά τα πράγματα. Τι όλοι φανταζόμαστε, έναν απομηχανή θεών, που σημαίνει βρήκαμε άφθονα πετρέλαια, αέρια, τα εκμεταλλευόμαστε και πλουτίζουμε, και η Ελλάδα είναι ευλογημένη χώρα γιατί είναι τον, αγαπά, τον αγαπά ο Θεό, ή ένα λογικό τέχνα να κρύψουμε άλλα 100 δι, για να πάρουμε με χαμηλότερο επιτόκιο το δάνειο και να αρχίσουμε να τρώμε πάλι. Θέλουμε λοιπόν μια μαγική λύση χωρίς όμως να αλλάξει πάλι η κοινωνία που πάσχει με πρώτους τους πολιτικούς, την εξουσία. Στη συνέχεια με τους θεσμούς που κακοποιήθηκαν από του εκπροσώπους να πούνε ένα παράδειγμα το καταλάβετε. Λέει κάποιος, άρε πάτε μου μόνο στην Αμερική έχει δικαιοσυνή έγινε τώρα με αυτό το, το, το στρόνο κάνω. Τι έγινε τώρα στην Αμερική, αμέσως τον πιάσανε εδώ, αν γινόταν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ και αν έχουμε μίσει κάποιο παράπτωμα Συστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θα τον πατήσω σχέτι και μας ο